Κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα την 3418 από 27 του 2025 πρόταση που κατέθεσαν 30 βουλευτέ τη κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία για τη σύσταση ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνα Χιλέ Καραμαλή. Είναι ντροπή. Προφανώ είναι ντροπή. Είναι εδώ ο Προεδρεύον του Κοινοβουλίου χτε. Τη συνεδρίαση που ανακοινώνει στο σώμα τη σύσταση αυτής της Επιτροπής για να παραπεμφθεί πλημέλημα, πλημέλημα ο Κώστας Καραμαλής για το έγκλημα των τεμπών. Βάλαμε να λέει τον κύριο Καραμαλή να λέει το «Ηνεντροπή». Όμω μην ανησυχεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, μια απλή παραπομπή θα είναι, θα αθωωθεί. Ο Προεδρεύων, ενώ έλεγε αυτά χτες, ενώ διάβαζε τα σχετικά, Κάποια στιγμή, ρε, τα, ρε κάτι συνέβη, κάτι συνέβη στο μυαλό του, στο λογισμικό του, προεδρεύοντος και άρχισε να λέει αλήθειες. Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντινού Αχιλέα Καραμαλή, είναι αθώος. Θα τον βγάλουμε αθώο. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 παράγραφος 3 του συντάγματος Αθώος, Αθώος, Αθώος. 153 από το κανονισμό της Βουλής και 5 του νόμου 3126 του 2023 Αθώος, Αθώος, Αθώος. Ποινική ευθύνη των υπουργών όπως ισχύουν Αθώος, Αθώος, Αθώος. Για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης της πράξης παράβασης καθήκοντος παπαργές είναι όλα αυτά. Θα τον βγάλουμε αθώο. <Τι> Αθός, αθώος, αθώος. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Ποιος είναι αρμόδιος να πει... Αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν ήταν ο Γαραμαλής υπεύθυνο. Λοιπόν, λοιπόν, όχι. Κοίταξε. Είναι υπευ... Πολιτική ευθύνη υπάρχει. Μια κυβούλτευση ρέταρε. Αλλά ο Προεδρεύων, πριν τον ακούσαμε, μπήκε μέσα του διάολο. Και άρχισε να λέει αθός αθός θα τον βγάλουμε αθώο, και άρχισε να λέει αλήθειε. Ενώ διάβαζε το γράμμα του νόμου, το παραπεμπτικό, τα άρθρα, το υπαρίθμ. Τη τάδε ημερομηνία με τι στάδε παραγράφου και διατάξει κτλ, κτλ. Υπόθηκαν και αλήθειε. Γιάννη Βούλητεπη σήμερα το πρωί στο Μέγκα αφού τα χάσε λίγο με την πολιτική ευθύνη. Πάλι καλά που αναγνωρίζουν πολιτική ευθύνη. Αλλά τελεία. Όπω ξέρουμε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, η πολιτική ευθύνη σημαίνει τίποτα. Δεν παθαίνει απολύτω τίποτα. Είναι μια ευθύνη που υπάρχει νοητά. Κλάουτ έτσι, για να υπάρχει. Δεν έχει κάποια επίπτωση η πολιτική ευθύνη που δεν την έχει αναλάβει και κανεί. Ή να την έχουν αναλάβει από το 1974 και μετά τρει, τέσσερι, ενώ έχουν γίνει 103 και 104 υποθέσει με ποινική ευθύνη. Εδώ ούτε καν την πολιτική. Παρόλα αυτά η Βούλτεψη αναγνώρισε την πολιτική ευθύνη, και αμέσω μετά αναγνώρισε ότι έχει ελαφρεντικά ο Καραμαλή, γι' αυτό και πάει για πλημέλημα. Παράβαση καθήκοντο δηλαδή, τίποτα. Γιατί είχε τρία πιστοποιητικά. Του είχαν δώσει πιστοποιητικά και όπω ξέρουμε, ένα υπουργό βασίζεται στα πιστοποιητικά. Είχε λοιπόν στα χέρια του δύο πιστοποιητικά, τρία πιστοποιητικά ασφαλείας. Το ένα το είχε εκδώσει η γιατί υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ρυθμιστική των σιδηροδρόμων και τον, το άλλο το είχε υπογράψει ο ΕΡΑ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Έχοντας λοιπόν δύο πιστοποιητικά, γι' αυτό λέω ότι οι νομικοί εγώ μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε πείτε, έτσι, όμως όταν θα πας στο δικαστήριο και θα πει εγώ, Κύριε, είχα. Δύο χαρτιά, φανταστείτε τώρα την εικόνα, δύο πιστοποιητικά ασφαλείας, είναι ένα για την Ελένη Τρέιν από τους ανώτατους οργανισμούς, από αυτούς που είναι ανεξάρτητοι, ο ένας είναι ευρωπαϊκός, ο άλλος είναι ελληνικός, που μου δίνουν χαρτί πιστοποιητικού ασφαλείας με ισχύ μέχρι το 26. Και πήγαινε το ένα τρένο πάνω στ' για 12 λεπτά, στην ίδια η οποία ήταν και μόνη, και είχαν βάλει εκεί έναν άνθρωπο να πατάει κουμπιά, αλλού ήταν τα κουμπιά, αλλού ήταν το τηλέφωνο και επικοινωνούσαν με φωνόγραφο, <laughs> με ασύρματο σχεδόν τόσο παλιακά και τόσο ωραία και έδιναν τις διαβεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά τα είχαν δώσει στον Καραμαλή, οπότε ο Καραμαλής ως καθόλου ψηλιασμένος για το χάλι των σιδηροδρόμων, Τι να κάνε, δέχτηκε τα πιστοποιητικά. Το ένα από τα τρία ήταν η Hellenic Train, ίδια η εταιρεία δηλαδή, που δεν είχε λόγο να κρύψει ή να πει κάτι. Το άλλο πιστοποιητικό ήταν από την Ευρώπη, που η Ευρώπη βγάζει αυτά τα πιστοποιητικά με τα στοιχεία που τη δίνει η Ελλάδα, το Υπουργείο δηλαδή του Καραμαλή. Και το τρίτο πιστοποιητικό ήταν από τη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, οι οποίοι είναι μέσα έχουν, έχουν ασκηθεί διώξει, διότι θα έπρεπε αυτοί τουλάχιστον να επισημάνουν κάτι, να πούνε κάτι, να έχουν προβλέψει για κάτι να μιλούσαν εν πάση περιπτώσει τίποτα από αυτά δεν έγινε διότι το κέρδος θα σκεπάζει όλα αυτά και κάτω από το κέρδος θάβονται και ανθρώπινες ζωές έχει αποδειχθεί πολλές φορές Ευτυχώ όμως λειτουργεί η χώρα θεσμικά και προβλέπονται πινές διώξει. Για αυτού που πρέπει, φτάνουν ψηλά τα μαχαίρια και βαθιά και ψηλά. Φτάνουν μέχρι τον Καραμαλή. Και όπω είπε ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρώην βουλευτή, νυν συνάδελφος και παλιά συνάδελφο, βέβαια, σήμερα το πρωί που βγήκε στο Sky. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ένα καραμαλή θα παραπαιμφθεί. Αλλά τώρα έγινε και αυτό. Μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, ότι όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, το θεωρούμε. Φυσιολογικό. Πριν συμβούν, ή αν κάναμε αυτή τη συζήτηση σε κάποιο ουδέτερο χρόνο, το να στείλει μια κυβέρνηση τη δεξιά, μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, κάποιον στη δικαιοσύνη να δικαστεί και μάλιστα ένα καραμαλί, θα μα φαινόταν εξωφρενικό. Άρα mm. το πρώτο πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι κάνει ένα τεράστιο βήμα ο Μητσοτάκη. Μπράβο! <σχει> Μπράβο στο Μητσοτάκι, που μα έδειξε ότι ε, μπορεί να πάει να προσεγγίσει, να πλησιάσει προ κάποια δίκη με κάποια δίωξη, χαλαρή βεβαίω, ένα καραμαλή. Γιατί όπω όλοι γνωρίζουμε, σε αυτόν τον τόπο, αν λέγει καραμαλή, είσαι υπεράνω του νόμου. Ό,τι και αν έχει διαπράξει, δεν δικάζεσαι. Ποτέ δεν θα δικάσουμε ονόματα. Τα βασικά τρία-τέσσερα-πέντε ονόματα. Μητσοτάκι, δε, καραμαλίδε, παπανδρέο, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη αυτοκρατορία έρχεται. Βασιλικό Οίκο, αυτοί όλοι δεν δικάζονται. Και πολύ ωραία το λέει εδώ ο Μπάμπης ότι ήταν εξωφρενικό μέχρι πριν λίγο καιρό να σκεφτόμαστε κάπω έτσι. Αλλά μπράβο στο Μιτζοτάκι που σκέφτηκε αλλιώ. Ποιο είναι το αλλιώ, βάλε το όνομα, να δικάσουμε το όνομα και να ανθοδοθεί αμέσω για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια των Ιθαγενών και να μην φωνάζουν για να μην λένε ότι είναι μπανανία, είναι κάρα μπανανία και δεν πρόκειται ποτέ να δικαστεί κάποιο, ούτε τώρα θα δικαστεί. Δηλαδή απλά παραπέμπεται και ακούγεται το όνομα του. Θα πάμε στα, στην εξήγηση των πολιτικών γεγονότων και στην πρόβλεψη των πολιτικών γεγονότων. Σήμερα το πρωί στο μέγα έβγαλαν εκεί οι συνάδελφοι την κυρία Πινελόπη Παπουτσίν η οποία είναι πολιτική αστρολόγος. Δεν είναι αστρολόγος να σας λέει τι θα κάνετε αύριο και... Το πλανήτη Στάδε, τι θα κάνει στη ζωή σα, Πιο νοιάζεται για αυτά και σιγά τη ζωέ που έχετε και θα πρέπει τώρα κάποιο να τι προβλέψει. Έτσι κι αλλιώ μιζέρια δεν σα φτάνουν ποτέ και είστε και αχάριστοι και δεν είστε και ευτυχισμένοι στο κάτω-κάτω. Σα παραβλέπουμε εσά. Πάμε να ερμηνεύσουμε με την κυρία αυτή, την κυρία Παπουτσίν. Πρώτον, γιατί έγινε ο καυγά Μακρόν με την Πριζίτ, Γιατί πολλά λέγονται, αλλά τώρα θα λάμψει αλήθεια. Το θέμα των ημερών είναι Μακρόν με την Πριζίτ. Εντάξει, ένα ερωτικό καυγαδάκι σε μια, μια γυναίκα κρυό, τη οποία τη έσπασε τα νεύρα ο καλό τη και έκανε α, την αντίδρασή τη. το ζώδιο είναι. Είναι το ξώτη. Κρυό με το ξώτη δεν ταιριάζουν. Ταιριάζουν πάρα, πάρα πολύ. Απλά τι γίνεται. Η Μπριζίτ έχει και μια σελήνη και μια αφροδίτη στον κρυό, που σημαίνει ότι όταν, ο, είναι κρυκτική στι αντιδράσει τη. Δεν είναι τίποτα. Η Φίλιππ ήταν γκαλίτσα. Έτσι λέμε ε, πάντα. Ναι, ναι. Κάτι έκανε. Ναι, γιατί στο μεταξύ, μεταξύ του συναστρία, συναστρία είναι όταν έχουμε δύο ανθρώπου να δούμε πώ ταιριάζουν. Ο Ερμή η επικοινωνία του, αυτό έχουν λίγο δύσκολο. ωφέλη. Υποψηλού... Απλά δεν έκανε στίχος. και τίποτα άνθρωπο, θέλω να πω. Όχι, Όχι. σίγουρα έκανε γιατί την, πρέπει να την έφερε σε σημείο. Ένα κρυό δεν αντιδράει ποτέ εκρηκτικά αν δεν του έχει κάνει κάτι. Να πρέπει να υποθούν λοιπόν οι αλήθειε. Εδώ μάθαμε ότι επειδή η Σελήνη και η Αφροδίτη στον Κριό. Ε, βάζουν, πιάνουν πλανήτε που του έχουν ονομάσει άνθρωποι και έχουν αποδώσει οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα στου πλανήτε, ακόμη και σε εποχέ που ούτε καν τους βλέπανε σχεδόν. Έχουν αποδώσει ιδιότητε και έχουν συνδέσει τον τάδε πλανήτη τόσα χιλιάδε, εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, με την ημερομηνία γέννηση και το τι ακριβώ χαρακτηριστικά μπορεί να έχει επειδή ο πλανήτη εκείνη την ώρα ήταν εκεί. Επειδή ένα ηλιακό σύστημα, δουλεύει ανεξαρτήτω των ανθρώπων. Μέχρι στιγμή αυτά ξέρουμε δηλαδή. Οπότε όλο αυτό με τα ζώα είναι μια τεράστια βλακεία που την πιστεύει πολλοί κόσμοι. Και μπράβο, γιατί δουλεύει ένα σύστημα ολόκληρο και με τη ζωή του, γιατί δεν είναι εύκολο να σκεφτεί για τη ζωή σου. Καλύτερα να τα αποδώσει σε θεού, σε δαίμονε, σε άστρα, σε ματζούνια, σε μάτια, σε ενέργειε και δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο. Οτιδήποτε αλλού εκτό από σένα, από το μυαλό σου που πρέπει αυτό να σε καθορίζει, όχι. Τα ρίχνουμε οπουδήποτε αλλού. Και βγαίνει εδώ λοιπόν η κυρία Παπουτσί και μα είπε ότι φταίει ότι η Σελήνη και η Αφροδίτη ήταν στον κρυό. Αυτό είναι προφανώ. Το κατάλαβα μόλι με την με τη μπουνιά που έδωσε η Μπριζίτ. φαινόταν αυτό ότι η Σελήνη φταίει γιατί έχει πάει στον κρυό. Που είναι κρυό και ένα κρυό ποτέ δεν κνευρίζεται αν δεν τον πειράξει. Ενώ τα άλλα ζώδια κνευρίζονται και χωρί να τα πειράξει. Χαρακτη... Όλα όμω τα άλλα ζώδια και όλοι οι κρύοι λειτουργούν τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Καλά αυτά, καλά όλα αυτά είναι για ένα γεγονός που συνέβη. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα για μελούμενα γιατί έχουμε την πολιτική αστρολόγο η οποία μας εξηγεί τι ακριβώς έντονε στιγμές και ποιε έντονε στιγμές θα ζήσουμε τον Ιούνιο Τώρα πάμε και στον Αλέξη, οπότε θα θυμίσω στη Βελίκα πέρυσι τον Αύγουστο που είχα έρθει καλεσμένη στην εκπομπή σας μαζί με τον Σωτήριο το Ιτομπολάκη στην καλοκαιρινή έκδοση. Αν θυμάσαι είχα πει ότι όταν με, για το, όταν με ρωτήσατε για τον Αλέξη Τσίπρα αν θα έχουμε εμφανίσει από το παρελθόν και λέω από το πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα από τον Ιούνιο Ας όταν θυμάμαι, θα μπει ο Δίας στον θυμάσαι, Καρκίνο. Ναι. Ποιον Ιούνιο εννοούσε, μπαίνει ο Δία στον Καρκίνο. Για να γίνει ο καυγάς θέλει σελήνη Αφροδίτη, σημειώστε τα αυτά, γιατί σημειώνε. Αφροδίτη, σελήνη, στον Κρυό έχουμε καυγά. Δία στον Καρκίνο έχουμε επανάκαμψη, επανεμφάνιση του μεγάλου ηγέτη της αριστεράς. Λοιπόν, ο Δίας στον καρκίνο μπαίνει στις 10 Ιουνίου. Βενσερέμος. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τα γενέθλιά του, λίγο μετά, γιατί είδα και τα, το χάρτον γενέθλιά του, Άρα μιλάτε ναι, για καμπάκ. Ναι, θα κάνει come back. Κάνω come, back, come back Στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βράβω και μαγιά σου. Βόμπα έριξε δημοτικό, τώρα εδώ φέρα. Πολύ δυναμικό καμπάκ. Άσταλα Βικτόρια Σέμβρε. Κάνω come back, come back και στο back Εσύ Όταν... δεν θα κάνει κόμμα, Πάτο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Επίση, από, από πολλά πράγματα τον ευνοούν. Έχει και πολλού πλανήτε στον καρκίνο, Θα έχει και τύχει πλανήτες. αυτό το κόμμα, Ναι, ναι. Αν θα έχει τύχει αυτό το κόμμα, Αφού τον ευνοούν οι πλανήτε. Το είπε εδώ η κυρία. Και αν γίνει 10 Ιούνι, λίγο πριν τα γενέθλια, τότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Και για έναν άλλο λόγο έχει επιτυχία με ίδιες συνθήκες, με ίδιους πλανήτες και όλα αυτά που μας εξήγησε εδώ η ειδική ειδικός επειδή και στο παρελθόν πάλι αυτές οι συναστρίες είχαν δώσει επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα Άχει τύχη Άλλωστε όταν ξαναίταν ο Δία στον Καρκίνο και στο Λέοντα το 13 και το 14 ήταν που ο Αλέξη Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνοδό του, τη μεγάλη του άνοδο oh. Είμαστε όλοι μα ρόδε που γυρίζουν στον αέρα. Ζήουν, που λέει και μια άλλη ψυχή, πάνε οι ρόδε στον αέρα. Έτσι λοιπόν δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ένα λαό. Δεν έχουν σημασία οι πολιτικέ εξελίξει, τα μνημόνια τότε το 13 2014 τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη Σημασία έχουν οι πλανήτε. Αν είναι σε σωστή φάση, σύζευξη, ευθεία, ευθυγράμμιση, τι άλλο λένε για όλα αυτά, τότε έχει επιτυχία. Τώρα λοιπόν, αν το κάνει 10 Ιούνι το κόμμα. Θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τρέμε με τσιωτάκι. Οπότε μετράει ημέρα αυτή αυτήν την κυβέρνηση. Γιατί έρχεται ο Αλέξη Τσίπρας λόγω των πλανητών. Όπω προέβλεψε, περιέγραψε η ειδικός, η κυρία Πινελόπη Παπουτσί, η οποία έγραφε κάτω το σιπεράκι. Πολιτική αστρολόγο. Θα φύγουμε λίγο από αυτά. Έχουμε και για άλλου προβλέψει. Θα έρθουμε σε λίγο. Να πάμε στον κύριο Δουδονή, που είναι βουλευτή του Πασόκ. Ξέρουμε όλοι ότι το Πασόκ δεν υπέγραψε αυτό το κείμενο. Με πρωτοβουλία Κουκουέ που υπέγραψαν Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, για να σταματήσει η σφαγή. Δεν ήταν κανένα κείμενο με πολλά αιτήματα και ασαφέ. Ήταν πολύ συγκεκριμένο να αναγκαστεί να οδηγηθεί η ελληνική κυβέρνηση να διαχωρίσει τη θέση τη επιτέλου από του δολοφόνους και όχι να κάνει τα στραβά μάτια και να δίνει το χέρι, όπω το κάνουν ήδη, να φύγει από αυτό το πλαίσιο και να αιτήματα ευχέ, όπω συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη να σταματήσει η σφαγή κάτω στην γάζα, ο λιμός και να σταματήσει η γενοκτονία, γιατί αυτό γίνεται. Ε, αυτό λοιπόν το κείμενο το Πασόκ δεν το υπέγραψε. Μας λένε διάφορες αρλούμπες ως δικαιολογίες, ενώ ξέρουμε ότι ε, κρατάνε πισσινές γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι σε υπουργεία και πρέπει να σφίξουν το χέρι του Νετανιάχου ή του επόμενου Νετανιάχου. Και βγαίνει ο κύριος Δουδονής και το περιγράφει ω εξή. Τα καταρχά. Ε... Η όλη λογική αυτού του, του κειμένου mm. ήταν μια λογική φοιτητικής παράταξης. Δεν λειτουργεί έτσι εξωτερική πολιτική. Έπειτα νομίζω ότι το ΚΚΕ δεν είναι απολύτως προσελαμμένο σε κάποια στοιχεία του κοινού ίσω ίσως και σε όλα για να συμπογράφαμε ένα κείμενο μαζί του. Σα δω τη δική μου άποψη. Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Εδώ μιλάμε για την σφαγή και για τη γενοκτονία. Τα παιδιά που σφάζονται, μωρά. Μωρά παιδιά, έγκυε γυναίκε, και βγαίνει εδώ ο εκπρόσωπο του κοινοβουλίου του συγκεκριμένου κόμματο και λέει ότι δεν είναι το κόμμα που το ξεκίνησε αυτό. Δεν είναι προσιλωμένο στη συνταγματική τάξη. Δεν ξέρω πώ ακριβώ το είπε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ή για ένα κόμμα. Και δεν είναι σημαντικό το ξεκυλιασμένο μωρού. Αυτό είναι σημαντικό. Πώ δρά και πώ σκέφτεται και τι έχει στι αρχέ του το κόμμα που το προτείνει. Ε, δεν μπαίνουμε στην ουσία των αρχών, το κρίνουμε έτσι. Και δεν, έχει σημασία, δεν έχουν σημασία εικόνες που κάθε μέρα βλέπουμε έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Πολύ ωραίο επιχείρημα, ατράνταχτο πραγματικά. Και μπράβο στο Πασόκ και στον προεδρό του που είπε προχτές άλλες δικαιολογίε και στον Δουδονή που ανακάλυψε όλο αυτό. Και βγαίνει και ο Γερουλάνο, επειδή μίλησε ο Κουτσούμπα χθε στη Βουλή και έκραξε λίγο το Πασόκ. Και δικαίω για αυτή του την στάση που θέλει να λέγεται και προοδευτικό κόμμα. Και ε, έχουν και τι φωτογραφίε στα γραφεία με τον Ανδρέα Παπαδρέο και τον Γιασέρα Αραφάτ. Που είναι αγκαλιά. Μα τον έφερε εδώ το Γιασέρα Αραφάτ ο Ανδρέα Παπαδρέο και καλά έκανε τότε με την ε, πολιτική προ τον αραβικό κόσμο. Καμία σχέση το τότε Πασόκ με το τώρα, μόνο το, η ταμπέλα έχει μείνει και τα χρέη αλλά βγαίνει ο Κουτσούμπας τα λέει αυτά και βγαίνει ο κύριο Γερουλάνος ε, να απαντήσει στον Κουτσούμπα για το Πασόκ και τη, τους Άραβες και τη Γάζα και την Παλαιστίνη αλλά θυμάται την κυβέρνηση Τζανετάκη Αυτά περισβεύει και πάντα πρέσβευε το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα κύριε Κουτσούμπα οπότε μαθήματα στήριξη του παλαιστινιακού λαού να τα κάνεις άλλου. όσο για την κυβέρνηση με πώς μπορώ να ξεχάσω. Με ζωή τελευταίοι που συγκεντρισαν με Μητσοτάκη εσείς που Με που με Εδώ αναφέρεται στην κυβέρνηση Τζανετάκη, η οποία η κυβέρνηση Τζανετάκη, το βρώμικο 1989, ξεκίνησε την καριέρα τη 3 Ιουλίου και έληξε την καριέρα τη 6 Οκτωβρίου, που συμμετείχε ο συνασπισμό τότε μεγάλη πτυχία και η νέα δημοκρατία. Αυτό ήταν για τρει-τέσσερι μήνε το καλοκαίρι του 89. Αμέσω μετά. Έγινε η κυβέρνηση Γρίβα για ένα μήνα, και αμέσως μετά έγινε η κυβέρνηση Ζολότα από 23 Νοεμβρίου σε 11 Απριλίου, 6 μήνες που συμμετείχε το Πασόκ και ο Μιτσοτάκη. Και ο τότε συνασπισμό. ήταν και οι τρεις Αλλά συμμετείχε και το Πασόκ. Δηλαδή, αν το πάμε, αν αναφερθούμε στο 1989, τελευταίος που συγκυβέρνησε είναι το Πασόκ και ο τότε συνασπισμό. Το ξεχνάει αυτό ο Γερουλάνο. Αλλά α φύγουμε από το 89 και έρθουμε στο πρόσφατο. Παρελθόν, α έρθουμε πιο κοντά. Ποιο ήταν στην ίδια κυβέρνηση με τον Μιτσοτάκη υπουργό ε, τα χρόνια του Μνημονίου που σακάτεψαν τον ελληνικό λαό, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα τα ξεχνάει ο Γερουλάνο. Ήταν υπουργό τότε, ήταν Υπουργή του Πασόκ, αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω Βενιζέλο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και ο Γερουλάνο υπουργό. Και ο Κυριάκο Μιτσοτάκη ήταν τότε που έλεγε στις καθαρίστρες που τις απέλειε, να κάνουν δικές τους εταιρείες και είχε δείξει δείγματα γραφή. Συνυπήρχαν όλοι αυτοί μαζί τότε, κανένα απολύτως θέμα και κατηγορεί τώρα ο Γερουλάνος του Κουκάς, τι ότι υπάρχει μια πιθανότητα να ξανασυγκυβερνήσει ποιο Το Κουκού έτσι το ξέρουμε τώρα, με το Μητσοτάκη. Όσο για τη συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό Μητσοτάκη, πώς μπορώ να ξεχάσω. Τα λιτά Που Εμείς οι τελευταίοι που συγκυβέρνησαν με Μητσοτάκι, εσεί ήσασταν. Αφού το κάνετε μία φορά, γιατί να μην το ξανακάνετε, γιατί να μην το ξανακάνετε, σας τον χαρίζουν, αλλά αυτοί είστε. Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι. <astically> pues Έχουμε και a του αστυνομικού κύριε Jesús la la to de panel. Ε, όχι στο ίδιο, βγαίνει και στα πρωινά πάνελ. Δεν ήταν σήμερα με την πολιτική αστρολόγο. Αλλά βγήκε χθε στον Ευαγγελάτο και εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο αρμόζων τρόπο είναι. Για του Έλληνε αστυνομικού. Θα τον βρούμε σε λίγο το Μπαλάσκα. Θα το βάλαμε έτσι τη ζεράκι Να μείνουμε λίγο στο Πασόκ, αφού τα έχει πάει τόσο καλά. Και αε, μιλάει προ τον Κουκουέ και λέει ότι μπορεί να το ξανακάνουν αυτό το μια φορά. Ενώ αν κάτι θα γίνει, είναι το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία γιατί. Το Πασόκ είναι για αυτούς τους λόγους, υπάρχει ως κόμμα, μόνο του να κυβερνήσει λίγο δύσκολο, το βλέπουμε, αλλά τσόντα άνετα θα ξαναγίνει και ας λένε τώρα ό,τι, τα γιατί και τα διότι. Και παλιά ήταν η μεγαλύτερη διαμάχη τη μεταπολίτευσης, ήταν Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Βριζόντουσαν, έπεφτε ξύλο στο δρόμο και παρόλα αυτά όταν ήρθε η ώρα και έπρεπε, για το καλό της πατρίδας είπαν, για το καλό των τραπεζών ήταν, Ε, συνεργάστηκαν μια χαρά και έκαναν μόκο και φέσωσαν και ρήμαξαν τον ελληνικό λαό. Τέτοιου τύπου συνεργασίες μπορεί να ξανάρθουν όταν χρειαστεί. Όμως, όμως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάρει λίγο τα μέτρα του ο Όπως είχαμε πει, έχουμε πλέον πολλές σημαντικές πλανητικές αλλαγέ μέσα στο καλοκαίρι. Το Πασόκ θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει, γιατί με τον κρόνο που έφυγε από τους ηχθείς, που το πίεζε μια και το... το Πασόκ είναι ε, παρθένος, αρχίζει και θα ανεβαίνει λιγάκι δημοσκοπικά, βέβαια, για να ανεβεί λίγο παραπάνω, θα πρέπει και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης να αλλάξει κάποια πράγματα ε, στο κομμάτι της οργάνωσης ε, του κόμματος. Να σας Τις τελευταίες ώρες κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου. Οι Βυζαντινόν και τελειώνει το έχος. Τις τελευταίες ώρες κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου. Χευτήκαμε. Έχουμε και αγαμό τους αστυνομικούς κύριε. Κύριε Βαγγελάτου. Κύριε Βαγγελάτομ, τους έχουμε αυτούς τους αστυνομικούς να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του ποιητή. Από την άλλη όμως θέλω να σταθώ κάπου αλλού. Θέλω να σταθώ στο ότι αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος μερικές φορές και πολύ υπερήφανο. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση που έλεγε συνήθως στις ταινίες του ο Μακαρίτης, σωστά τη Ψάλτης. Έχουμε και γαμό τους αστυνομικού, κύριε. Κύριε Βαγγελάτου, μιλώ για τους αστυνομικούς. Δεν πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο γιατί Ήτάξτε, τη μεγάλη Κοιτάξτε Έχουμε και αγαμό τους αστυνομικούς κύριε, mm. κύριε Βαγγελάτου. Ανούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος Ένα, δύο, τρία Χειροκρότημα πέφτει πάρα πολύ μεγάλο Καλής ποιότητας Τα ακούσαμε εδώ πήραμε ένα δείγμα Αυτά λέει ο Μπαλάσκας, αυτά λέει και ο Υπουργός Ο Μπαλάσκας είναι αστυνομικός αναλυτής Και ο Υπουργός είναι Υπουργός Χρυσοχοήδης, μόνιμος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ακούσαμε πολλές προβλέψεις, ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχει μείνει ένας παράγοντας όμως που είναι καθοριστικός και πρέπει να ακούσουμε και γι' αυτόν. Πείτε μα για ζωή κονταπούλου που την ε, είδαμε να ανεβαίνει πολύ. Αυτό τώρα με τον χρόνο που μπήκε στον Α. Κρυό, θα αρχίσει λίγο να περιορίζεται γιατί έχει ανανεύσει τον εγώ και. Οπότε ε, αυτό που είδαμε τι τελευταίε μέρε, ο Ποσειδώνας που έχει να κάνει με τη φαντασία τη έδωσε κάποια πράγματα παραπάνω προφανώ κάποια πράγματα, κάποιε περιβολέ λεκτικέ. Οπότε τώρα ο χρόνο σερθεί και θα τη μαζέψει. Οπότε τώρα ο χρόνο σερθεί και θα τη μαζέψει, λιγάκι θα περιοριστούν λίγο τα ποσοστά της. Τώρα, αν μέσα στην επόμενη χρονιά η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφασίσει να λειτουργήσει πιο μεθοδικά, έχουν με, με, βάζοντας τα πράγματα όμως προσγειωμένη στην πραγματικότητα, ε, <coughs> η επόμενη χρονιά μπορεί να της δώσει κάτι, αλλιώς θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο. <Τετα> Οπότε τώρα ο Κρόνος θα έρθει και θα τη μαζέψει. Μόνο μπορεί να μαζέψει τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί ο Ποσειδώνα τη είχε δώσει αυτά που βλέπαμε, που ήταν δεύτερε στις δημοσκοπήση, τώρα έχει μπει ο χρόνο στον κρυό και ορμή στον εγώ καιρό. Αυτά όταν συμβαίνουν είναι καθοριστικά, όπω ακούσαμε εδώ, και σημαίνουν για τη ζωή Κωνσταντοπούλου πολύ συγκεκριμένε καταστάσει. Τώρα, για άλλου ανθρώπου, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ότι ο χρόνο στον κρυό, ορμή στον εγώ καιρό. Αν ξέρετε, πάρτε τηλέφωνο, πείτε ό,τι θέλετε, μέσα θα πέσετε: 2.110.10.80. θα έρθει Που θα κάνουν αυτό το συνδυασμό με του πλανήτε και θα βγάλουν ένα συμπέρασμα, αρκεί να το πείτε με πιστικό ύφο και με γρήγορο λόγο. Να το ξέρετε δηλαδή το πείμα. Αν αρχίζετε και κομπιάζετε, εκεί χαλάει όλο. RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού, το παρακολουθώ εγώ εδώ μπροστά, αυτή την ώρα. Βλέπουμε τα άστρα από το παράθυρο. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και με την ωραία δήλωση του Μπαλάσκα, συνεχίζουμε. Έχουμε και αγαμό του αστυνομικού κύριε <συμή> κ. <κύριε Βαγγελάτο. συμή> Το τελειώνει το τραγούδι, το γνωστό τραγούδι αλλά σε ωραία εκτέλεση, τσαχπίνικη ε, το νούμερο το είπαμε, το τηλεφωνικό ας το πούμε άλλη μια φορά, 21 11 10 80 80 είναι μέσα, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε Έλα, το Έλα. Έλα, έμαθα ότι λέει. Έλα, έμασα να Ηράκλειο. Ναι. Ωραία. Τώρα κοντά. Ναι, το ξέρω το μα θα μαθαρ. Θα πω το πρόγραμμα. 12 του μηνό παίζουμε τύρναβο. Ναι. Σε μια δωρεάν συναυλία. Α, ωραία, ναι, με χαρά. 13 Ηράκλειο 14 χανιά. 13 Ηράκλειο. Ναι, Ιουνίου όλα αυτά, Ιούνιο. 13 13. Έχω εδώ πέρα το εισήκρι από το βάλω. 13 είναι παρασκευή για σα. Και σάββατο για χανιά. Ωραία, μια χαρά. Θα τα πούμε τότε. Εντάξει έγινε. Αυτή τη φορά να έρθει η Την άλλη φορά έχει αρρωστήσει ο πιτζυρικάς μου Εντάξει μόνο η γυναίκα σου έρχεται σε κάθε Εντάξει, δεν είναι, απλά δεν έχει δει παράσταση Είναι όλη την ώρα καμαρίνη, καμαρίνη, βαρέθηκε Ναι, κυρία Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σα. Πότε Γεια σας. θα μα έρθει στου Αγίου Τόπου, στην Κρήτη. Όχι, η Ηλία. Ηλία. Βέβαια, στα ίδια κόμματα. Α, Άγια, γιατί από πού. Θα σου πούνε, θα σου πούνε άλλοι. Δεν θέλω η Λία. Και πιο όμως... πιθανό είναι να πάω στο κοριό του η Λία παρά να έρθω εκεί η Λία σε εσά. Ούτε αυτοί σε θέλουν. Άρα, τότε... Θα βρούμε τρόπο. Είμαστε λίγο και καλοί. Θα πιάσω σχέσει με τον βασιλιά να έρθουμε μαζί τουλάχιστον να τραβήξω κόσμο. Να Το διάδοχο εννοώ. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Ο Κασελάκης περπατά με ύφος και κορμάρα. Ο Κασελάκης πετάει, δεν περπατάει. Είμαι κρυό. Πολιτική, ρωτάει ο λαός. Είμαι μόδα στο παλάτι. Α, είναι ποιήση. Και ο άλλο του γράφει ροματικά. Και η κοκκολάκη. Μάλιστα. Παγώσαμε, αλλά δεν πειράζει. Έλα, γι'α. Αποστολή, δίνεις σε αυτό το σπανάκι, το σπανάκι, ότι με ένα νόμο 509 πάγανε γενιές και στις εξορίες και στις εκτελέσει και θα διλήσει αυτό το Λαμπράκι. Πολιτικοί άνδρες όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν ανήκουν σε κόμματα ή χρώματα ή ιδεολογίες. Παραστολή μου, Έλα. τι λέει μου, ε, ακούω πάλι την εκπομπή, δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάλι! Μα λαβιάκανα. Ένας ακροατής είχε πάρει και πει ότι είναι τα σκαθάνε και το χέρι. Αν δεν το πάρουμε αυτό χαμπάρι, <στολί> είμαστε χαμένοι όλοι. Ακριβώς αυτό. Ένας ακροατής δεν δούμε ποιο ήταν η αποστολέ, δώσε σε προσφύγει σοβιετικο στους ομιλή. Λοιπόν, να σου πω πότε θα πάρει μπλουζάκι Soviet Bear που χρειτιμάς τε; Πες και τι βλουζάκι, τι ίσυ; Βέβαια, το γυμναστήριο βέβαια στο το Soviet beer. Τι λες; Πουσταρίς. Για το γυμναστήριο είπες Ναι, ναι. ναι εκεί το ε, χαλάμε. Ναι. να. Δηλαδή θα πρέπει ναι. Να πάω και γυμναστήριο. Ε, μα τέτοιος. Να, αυτά δεν μπορώ. Πώς θα Έτοιμη. Πού βγαίνουν έξω, Ναι, δεν είναι αδύνατο. Άντε, καλά, στα λαγούμια ναι. θα μπουν πάλι. Ναι, αυτό, άμα του κυνηγήσουμε, θα μπουν. Ναι, ναι, τι, ε. όχι, θα του αφήσουμε. Λοιπόν, παίρνει που σου στέλνω μπλουζάκι. Εδώ στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, τι, μέσα από το τηλέφωνο. Θε μια διεύθυνση, ρε. Α, ναι. Λεωφόρο Ιγκρού 188 Καλιθέα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Λάρτζε, γιατί με στον όγκο. Έλα, job match εκεί Ποιο είμαι Είσαι job match Μάλλον είμαι, ναι Στον τουρισμό και στην εστίαση Εκεί λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια εφαρμογή μαζί με τη Δημόσια Υπηρεσία Πασχόληση Do... job, match. job match Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι ποιητής Και έχει ένα απλό ποιητής Α, εγώ δεν είμαι ποιητής Εγώ δεν είμαι ποιητής Είμαι τα στιχάκια Είμαι χάκι τη στιγμή. Πάνω σε τοίχο φυλακής Και σε παγκά Thank you. Λοιπόν, άκου τώρα ένα να δω πώ θα μου το τελειώσει εσύ. Μ' αρέσει το καρπούζι, μ' αρέσει το πεπώνι. Μπάτσι, εγώ. Συγγνώμη, ναι, συνεχίστε. Ναι. Μου βγήκε κάτι αυτόματα Σαγανάκη. και δεν είναι σωστό για την ποιήση. Αλλά στο σαγανάκι πάντα βάζω λαιμόνι. Το τελειώνω εγώ. Μπράβο. Τα λέω Μπράβο γιατί μου πήγε το μυαλό αλλού και δεν ήταν σωστό. Και ακούει και ο πλεύρη. Δεν θα ήθελα. Ο όρο μπάτσο απευθεία να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα. 1.700 ευρώ λοιπόν θα το μήνα. Θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Στο τάδι νησ Ευρώ. <Παλουσίκα> Αυτός Sultan. είναι ο όρος μου εμένα, ας πούμε. Μια βδομάδα ρε και τα λοιπά. Πάρτε να μην σταχρωστάω. Λύσαμε. Ναι, ναι, έλα για. Φέστε στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έχουμε και γαμό του αστυνομικού, κύριε, κύριε Βαγγελάτο. Μπράβο. Συγχαρητήρια που έχουμε αυτού του αστυνομικού. Είναι πολύ καλό, τιμητικό για όλου μα και χρήσιμο, χρήσιμο πάνω απ' όλα. Την κρατάμε την ΑΤΑΚΑ γιατί ξέρουμε τι ακριβώ κάνουν οι αστυνομικοί σε αυτόν τον τόπο. Ε, το πρωί σήμερα έγινε, μάλλον έγινε προσπάθεια να γίνει, ένα συνέδριο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά, Με την Ισραηλινή πρεσβεία για κάτι επιχειρηματίε και σε τέτοιε εποχέ και σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον τόπο δεν είναι καλό να γίνονται αυτά. Και μαζεύτηκε απέξω το Πάμε και δεν έγινε αυτό. Βέβαια αυτό ήταν να γίνει στον Πυρεάλα, επειδή του κυνήγησαν από εκεί, το φέρανε στην Ομόνια σε κάποιο ξενοδοχείο. Αλλά δεν έγινε κατ' ορθό να γίνει ούτε εκεί, διότι αυτό ο λαό δεν ξεχνάει και δεν μπορεί να μένει βουβό στην γενοκτονία, στη σφαγή που γίνεται μερικά χιλιόμετρα ε, στα νότια σύνορα της χώρας. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για αρχή, τον Μάρκο Μπεκρή. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί οι εργαζόμενοι στον Πειραιά μετά από την ανακοινωμένη εκδήλωση την οποία θα γινότανε με τους Ισραηλινούς φωνιάδε. Η παρέμβαση η οποία υπήρχε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, από τα εργατικά σωματεία, από το λαό της Περιοκής, το ακύρωση στην πράξη. Αντ' αυτού έρχονται εδώ πέρα και τριγυρνάνε όλη την δυνατικοί για να πραγματοποιήσουν τη συνάντησή τους και σήμερα είμαστε εδώ πέρα στο κάλεσμα για να ακυρώσουμε στην πράξη όλα τα δολοφονικά του σχέδια. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη Λεστεριά. Και όντως ακυρώθηκε ε, με τόσο κόσμο απέξω, έξω. Ήταν λογικό, δεν ε, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. Μέρος, παίρνουν μέρος, οι οποίοι όπως σας αναγυνώσαμε πριν από λίγο μπαίνουν από εκεί που μπαίνουν τα κούρια, από πίσω, σαν τους κλέφτες και σαν τα ποτήτια. Κάτω αυτή κατακρατή των εργαζομένων του ελληνικού λαού το εγκοροβιομηχανικό εκμελητήριο Πειραιά αποσύρθηκε από την εκδήλωση <συρή> Δεν έσβε κανένα νομιλητή <συρή> Κάτω από τα των εργαζομένων και των συνδυκάτων αποσύρθηκαν όλοι οι νομιλητές της κυβέρνησης <συρή> Αυτή τη σαφήλα, αυτό το έσκος, αυτή τη τροπή που διοργανώνουν μέσα στο ξενοδοχείο έμειναν μόνο οι εκπρόσωποι της Ισραηλινής πρεσβείας και ορισμένα κοράκια Καθηγήπες, επιχειρηματικοί όμιλοι που βγάζουν λεφτά και χρήματα από το αίμα των λαών που δεν πιστάζουν να πυσαντρίζουν από τα νεκρά κορμιά, μωρών και ανθρώπων που πεθαίνουν από την ασυντία. Σε αυτά τα γεράκια του πολέμου αξίζει μόνο ένα δώρο! η χλέμη του ελληνικού λαού. <συσκλή> γίνανε σήμερα το πρωί και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτά γίνονται και σε όλες τις χώρες του κόσμου, του σύγχρονου δηλαδή, από εκεί που έχουμε πηγές ενημέρωσης, έχουν αναβληθεί, έχουν διεκοπεί, έχουν μποϊκοταριστεί, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και πολύ καλά κάνει ο κόσμος. Είναι το πιο απλό, το πιο εύκολο που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνεται. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Έλα, Μωρή έλα, Μωρή Λούλου. Προσπαθώ να σε πάρω να σου πω τα ευχάριστα και με δει να ρέψει τα αρχήρια σου. Παντρεύεσαι. Όχι, φίλε. Χωρίζει. Το καλύτερο, ετοιμάστε μπαγκάζια μου, ναι, για εσύ και ο τίμιο. Πού πάμε, στο διάλογο, θα μα στείλει στο διάλογο. Όχι, αγόρι μου, ήδη έχω πάρει 20 μετοχέ από το κόκκινο. Ακραίο. Γιατί πουλάνε μετοχέ. Ναι, ρε, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 10 ευρώ η μετοχή. Έχω πάρει 20. Τέλεια, τίλιξετε πολύ καλά. Πρόσεξε, περίμενε, ρε. Βάλτε σε ε... ένα προφυλακτικό και όταν έρθει ώρα ξέρει πού. Ξε με Εγώ σε πήρα για άλλα πράγματα Τώρα και εσύ μου λες, Εγώ σε μαλακή Εσύ ξεκίνησες πρώτος Με το 13ο και 14ο μισθό που θα πάρουμε τώρα Θα αγοράσω κι άλλες Και θα αποκτήσω α πούμε δικαίωμα ψήφου Οπότε τι θα κάνω Θα φέρω ελληνοφρένια στο κόκκινο Και θα σταματήσουν αυτά τα μουνά Να, να, να σου κατηγορούν ότι δουλεύετε συνέχεια σε συστημικά. Ναι, ε, ε, ε, ε, ε, να ε, πάμε ε, και σε έναν συστημικό, ρε παιδί Να το <στα> κόκκινο, αριστερό, καλή θα ώρα. Επιτέλου, πέστε. Πέστο. Ε, ε, πέσ πέσ ε, ε, ε μακρύ. Όπω το. Εγώ για σένα. θα πώ. Και, και όλο αυτό ξεκίνησε ότι θα μου πει καλά νέα. Ωραίο. Μπράβο. Έλα, ρε, αποστολή με την πρώτη. Ναι, τι ήθελε με τη δεύτερη, μετά Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά σα ευχαριστώ πολύ. Να σου πω του φασίστε, βέβαια, δεν είναι δε, μόνο που του ακούω. Άλλων, είδε, μπουκούκου, ξέρω όλου αυτού του. Δεν μπορώ, μου έρχεται με τόσο. Αλλά αυτά τα λαμόγια στο σκάι να του γοντάρουν, μου θυμίζουν κάτι παπατίνε παλιά. Θυμάσαι εδώ παπά και παπά. Ξεφτείλα, είναι αυτή, δε φίλε. Ένα, αλλά επιτελούν λειτουργήμα. Λειτουργήμα, μπράβο, ωραίο λειτουργήμα. Ναι, εντάξει, είναι θεμαγό. Καλημέρα. Θα ήθελα παρακαλώ να πω κάτι για τον αποστόλη. Για yeah, πείτε, αλλά μετρημένα τα λόγια σα. Μάλιστα. Εσύ δεν είσαι Αποσόλη. Εγώ είμαι, ναι. Χαίρομαι πολύ που συνόμολογα μαζί σου. Ήθελα να σου πω το εξή. Σε ακούω που είσαι ενάντια τη συγκάλυψη τη κυβέρνηση ω προ το έγκλημα των Δεμπών και ειλικρινά χαίρομαι και σα καμαρώνω. Μάλιστα. Αλλά. Όμω, αλλά, θα πρέπει να γνωρίζει λόγω τη ιδιότητά σου και τη εξυπνάδα που σε διακρίνει ότι και ο Μητσοτάκη και ο Βορύβη και ο Άδωνη και ο Βελόπουλο και ο Βενιζέλο και να μην τα απολογώ 173 πρώην και ν Βουλευτές. Και ο πρώην πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Παπούλια, είναι επίσημα κατηγορούμενοι για εσχάτη προδοσία. Η Μίλλερ κατατέθηκε σε πρωτοδικείο, πέρασε όλα τα στάδια αφού δεν μπορούσαν να την απορρίψουν και έφτασε στον Άριο Πάγο. Και ο Άριο Πάγο την έστειλε στη Βουλή. Έκτοτε λιμνάζει τα σιτάρια τη Βουλή. Και οφείλω να συμπληρώσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ω πρόεδρο τη Βουλή αδιαφόρησε για αυτό το ζήτημα. Και επευκαιρία λοιπόν δράτω με τώρα και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να το κάνει και αυτό θέμα. Είναι... Μην... Μη δράτεστε τώρα στα καλά καθούμενα, μη δράτε. Να μην δράτω με. Καλά, εντάξει, δεν δράτω με. Πάντω, εάν δεν το γνώριζε, τώρα που σου το είπα, μπορεί να κάνει έναν έλεγχο και να διαπιστώσει αν αυτό που λέω είναι μια γελιότητα ή ισχύει. Και αν όντω είναι ο Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για εσχάτη προδοσία. Δεν έχει λόγο Μητσοτάκη. Μάλλον δεν κατάλαβε, σου είπα. Είναι κατηγορούμενο για εσχάτη προδοσία. Μάλιστα. Η μήνυση βρίσκεται σε σιτάρια τη Βουλή. Δεν θα έπρεπε τα υπόλοιπα κόμματα. Κάπερα, θα... σε σιτάρια τη Βουλή έχει άλλα κι άλλα τώρα. Συμ... αυτό θα βρούμε. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, δεν είναι η μόνη. Εγώ γνωρίζω μία από τι πολλέ που υπάρχουν. Όμως εφόσον ήδη είναι κατηγορούμενος για ισχάτη υποδοσία Δεν θα έπρεπε τα υπόλοιπα κόμματα να τρέξουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να το δικάσουν Είπε ο Καλαμούτης κάποτε όταν και όπως Τα λέω για να μην τα ξεχάσω Καταρχήν σύντροφε που πήρε τηλέφωνο Εννοείται ότι η λέξη μαλάκα είναι τιμητικό τίτλος Και εννοείται ότι δεν παρεξηγεί το Όταν όμως ο Καλαμούτης λέει αυτές τις λέξεις Κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε τη λεπτουκουέ, πρόσεξε αυτές τις λέξεις, είπε ο Καλαμούγκης, κάποτε, όταν και όπως, δεν μπορούμε να πάμε. Ωραία ΣΥΡΙΖΑ που σας χρειάζεται, ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, το καλό με τις αυταπάτες. Αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια. Και την Τέτοιο. Με Όχι το σημερινό, το επαναστατικό και το ειλικρινέ. Κατάλαβε. Μαλάκα, εγώ του έχω ξαναπεί και πάλι τα μεκράκια. Για ζωή καλώ είσαι σε αυτή τη φάση. Για ζωή σε παίζω. Με αγάπη. 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπω δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου. Πότε έγινε αφεντικό μου, τόπε. Τη στιγμή που είναι, μαλάκας δεν έχει καταλάβει. Από μικρό. Από μικρό. Εντάξει. Ναι, ήταν με ευτύριο το θέμα. <Το για να γυρίσουμε από τα μευτήρια να πάμε στο έγκλημα των τεμπών η βούλτευση έχει ατράτεχτα επιχειρήματα την απολαμβάνουμε, εμεί εδώ τη φιλοξενούμε κάνουμε αναπαραγωγή, γιατί θεωρούμε χρέο μα. κυρίως για να αναδείξουμε τον τρόπο που σκέφτεται ε, πέρα από τα τρία πιστοποιητικά που είχε ο Καραμαλής στα χέρια του, τα ακούσαμε στο πρώτο μέρος είχαν στείλει και 92 επιστολές στις συνειδικαλιστές Τι μισέ στο Σπίρτζι, τι μισέ στον Καραμμαλή, να του πούνε ότι θα γίνει δυστύχημα. Θα έχουμε νεκρού, αλλά δεν τι έλαβαν υπόψη του γιατί δεν ήταν τα πιστοποιητικά που έχουν συνηθίσει. Για αυτού λοιπόν, για αυτέ τι επιστολέ, η Βούλτεψ λέει. Γιατί ευθύνεται, έχει δύο πιστοποιητικά ασφαλεία που του λένε ότι οι συνδροδρόμοι είναι ασφαλεί. Άσχετα τώρα μπορεί ένα συνδικαλιστή, ένα οποιοδήποτε να πει ότι θέλει. Αυτό ακριβώ. Ένα συνδικαλιστή μπορεί να πει ότι θέλει επέλεξε να ακούσει, να διαβάσει, να πιστεί από τα πιστοποιητικά και δεν έδωσε καμία σημασία, σύμφωνα με τη λογική της βούλτεψη, στους συνδικάλιστές, γιατί ήξερε τι λένε συνδικάλιστές, αλλά συνειδητά. Οπότε ο συνδικάλιστής λέει ό,τι θέλει, αλλά τελικά έγινε δυστυχώς αυτό που προέβλεπε ο συνδικάλιστής. Και μετά έχει και ένα ακόμη ατράνταχτο επιχείρημα έκανε ότι έπρεπε για να σταματήσει υποχρηματοδότηση έκανε ότι έπρεπε για να γίνουν οι προσλήψεις γιατί ξέρουμε ότι είχαν ζητηθεί 290 προσλήψεις το 2021 εγκρίθηκαν 119 το 2021 προσέξτε και το ΑΣΕΠ άρχισε να εξετάει τους φακέλους το 2023 Αλλά όχι για το αν έκανε ότι έπρεπε για να μειωθούν Αυτό τα δρομολόγια δεν είναι ή να μειωθεί η ταχύτητα των τρένων να, να κάνει όλες τις ενέργειες για να αποτραπεί Δεν δίκει τον ΟΣΕ ο υπουργό. Δεν δίκη τον ΟΣΕ ο oh, Έχω να τους δώσω και καλύτερο επιχείρημα Να λέει η βούλτεψη μπορεί να το κάνει αυτό Και έτσι όπως πάει μπορεί όντως να το πει Ότι ο Καραμαλής δεν ήταν στο σταθμαρχείο εκείνη την ώρα Άρα δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη Αφού δεν διοικούσε και τον ΟΣΕ Αν όμως κάνει κάτι καλό ΟΣΕ Ποζάρουνε, βγαίνουν οι υπουργοί, κάνουν δηλώσει, φτιάχνουν σποτάκια και διεκδικούν την ψήφο και τα μπράβο του ελληνικού λαού. Όταν γίνει κάτι άλλο, δεν έχει καμία σχέση, δεν διοικούσε, προφανώ δεν θα διοικήσει τον ΩΣΕ, αλλά είναι πολιτικό προϊστάμενο από πάνω και τον ενημερώνει ο ΩΣΕ και δίνει κατευθύνσει από πάνω στον από κάτω στον ΩΣΕ για το τι ακριβώ θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και επιλέγει τι ακριβώ θα διαβάσει, ποια πιστοποιητικά και ποιε. Επιστολές. φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία της κυρίας Βούλτεψη. Λαό, τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις και μαγκαζίνο σε λίγο με το τηλέμαχο Σαντορινέος σήμερα. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που βάζετε από το συνέδριο του Κασελάκη είναι original. Ο Στέφαλος ο Κασελάκης, το παιδί μας, το εγγόλι μας, το αδέρφι μας, ακόμα και ο γονιός μας που μας υπερασπίζεται, τα δικαιά μας. Original τελείως. Original <laughs> Γιατί γελάτε κύριε. πάει η σου μεγάλο Αυτό ναι, μια ανησυχία την έχω. Δεν <Ρι> πειράζει να βγαίνουν και νέοι αν ανθίζει το stand-up. Να σου πω, αυτή που λέγει για τον κολοκοτρόνι για τον Καστελάκι και το Χριστό που πήγε φαντάρομος μαζί του. Ναι, τι, τέτοια. τι. Ξέρει τον Χριστό, ξέρει τον... Δεν με τρέναν ταυτυχία όσο οι γνωριμίε. Ναι, πού είναι το πρόβλημα. γιατί αν πηγαίνανε με πρόσκληση, το ψάξιμο πρέπει να ήταν εκπληκτικό, έτσι. Ελπίζω τότε με πρόσκληση να ήταν, να έχει διαλέξει του καλύτερου. Οκ, εντάξει, άρα εσύ είσαι πολύ πίσω, έτσι. Καλά, δεν συγκρίνει αυτό, Είμαστε έτσι κόμμα. Άστο, αυτοί είναι επαγγελματίε πια. Ο ακροατή από τη Νέα Ιωνία έχει πει επανειλημμένω κακέ κουβέντε για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τζίπρα. Από εκεί και πέρα όμω, επειδή ο άνθρωπο είναι σωστό, που εμπνέει μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Πρώτα-πρώτα για αυτά που λέει και δεύτερον για αυτά που κάνει. Θέλω να πω ότι η εκτίμηση και ο σεβασμό την εμπνέει ο άλλο. Δεν την επιβάλλει και την εμπνέει. Έτσι, από μόνη. Ε, τώρα τι σκληρή αυτοκριτική είναι αυτή. Για ποιον είναι. Ε, όταν είναι αυτοκριτική, για ποιον είναι. Όχι, λέω πώ. Ναι, ό, κατάλαβα. Ε, εσύ κατάλαβε, λέω. Αυτό το παλικάρι έχει πει επανειλημμένος κακά πράγματα για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ορισμένα ίσω συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμω με επνέει αυτό το παλικάρι από μόνο του. Αυτό το λέω να καταλάβουν. Καλά κάνει και το λες Να καταλάβουν ορισμένοι. Εγώ αυτή τη στιγμή καταρχήν μαλακά παλακάσα δεν πιάνει. Επειδή τα εσύ γι' αυτό. Τα φτίζε με το μέρο Λόγω Παλάκα η Άρχεται έχει ξανέβει τελευταία. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι συνέβη. Και πήγα δρομολόγιο, Γλυφάδα ερέτρια. Για ορισμένου που λένε διάφορα για μένα. Γλυφάδα από το νοσοκομείο εκεί το ιδιωτικό ερέτρια. Εντάξει, την τροφέ, πραγματικά το λέω και δεν το λέω έτσι αυτό. Εκτιμώ βαθύτατα Καμιά φορά μου! Έλα! Γυμναστηριακό εδώ! Μπάξα να πήρες. Ε, αφού με αποκατέστησε, γιατί να μην πάρω. Α, είσαι αποκατεστημένος τώρα, σούργελο. <Καβιά> ναι, ρε, μαλάκα, λοιπόν. Έχω, λοιπόν, θέμα που σου έχω πει: Αυτή τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία, αδερφούλη, σημαίνει ισονομία, δικαιοσύνη, ισοτιμία. Πώ, λοιπόν, γίνεται τα κοριτσάκια του εργάτε, υπάλληλοι, εκεί πέρα, 62 και 67 Ονομά, αν βγαίνουνε 45 εικοπίντο μπατσόλι με το στρατιωτική και αρχή. Και Υπουργείων και τα αρχήδια μου και οι άλλε, οι οι δημοσίες, που οι δημοσίευτε με τον Παλίδο που σκοτώ, 39 λέει με ανήλικο. Πού είναι η δημοκρατία, ρε Μαλάκα, σε αυτό και γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, Μητσοτάκη γαμάει γιατί έδειξε το θέμα που κανένα 50 χρόνια δεν το έτυχε τώρα. Αυτή τη γαμημένη τη μονιμότητα, οι μισοί Μαλάκε και οι άλλοι μισή έξυπνη Σε αυτό το θέμα, όποιο θέλει ακροατή να πει, αλλά όχι επί φυσικά, εγώ θέλω να τον ακούσω. Βεβαίω. τι 50 Τι γίνεται, θα γαμίσουμε. Τι γίνεται, θα γκρίνουμε. 50... Α, συγγνώμη. Γεια Για. σου κάνω μια ερώτηση. Προσωπική. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Τσαγαπάει όπως εγώ. Σα εγώ. αυτό μέσα. Άλλο. Σε φιλάει όπως εγώ. Όπως εγώ. Μου σε γανιάζει εγώ. Ήθελα να σε ρωτήσω με αυτό το διά θα μου δείτε το γυμναστηριακό, μη Οπα περνόσαστε. οπα Και πού είναι το πρόβλημα. Έστω και αν. Όχι, μπρε, ναι. Αλλά να μην λειτουργεί σαν... Με χρησιμοποιεί, εννοείς. Με χρησιμοποιεί. Με, με, χρησιμοποιεί. με χρησιμοποιεί. Έχεις δίκιο. Ναι, για να συνήθως... Και μου κάνεις συστηματικό εκβιασμό. Ναι, έχει δίκιο σε όλα αυτά. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. εδώ.